Ε, να σα μιλήσω λίγο μ, περισσότερο νεκροτολογικά και λιγότερο ε, επιστημονικά, να, να το Τι μπορεί να βρει κανεί σε αυτό το τρίτο μου έργο. Πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Ε, μερικά μάλιστα γράφτηκαν για πρώτη φορά για αυτό το βιβλίο. Ενώ ε, εννοώ ότι ε, ε, ένα μεγάλο μέρο τη ύλη του βιβλίου. Ε, το είχαμε εξεργαστεί προηγουμένως με διάφορες επιστημονικές δημοσίευσει, πράγμα που μας επέτρεψε να περιορίσουμε κάπως τον όγκο των βιβλιογραφικών παραπομπών. Παρόλα αυτά δεν αποφύγαμε τις 30 σελίδες βιβλιογραφίας στον τον τόπο μου. Ε, αλλά μερικές φορές ανεγασθήκαμε, υποδοθήκαμε, χαρήκαμε μάλιστα να ε, έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε καινούργια πράγματα. Να σας, να σας θυμίσω μερικά πραγμάτα, τα οποία δικαιοδομούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο συνδέχουμε ε, την ιστορία της μουσική στον τόπο μας με τη γενική ιστορία του τόπου μας. Εντελώς ενδεικτικά έτσι. Ε, ξέρουμε ότι ο, ο Ρίας Περασπέρας Διάφορα επαναστατικά ποίηματα, τρία από αυτά τα ξέρουμε σίγουρα. Είναι δικά του. Όπω επίσης ξέρουμε, και αυτό το ξέρουμε χάρη στην ε, μουσικογνωσία και τη σχολαστικότητα των Αυστριακών αρχών που ήταν στην Ελλάδα, τα κατέγραψαν αυτά, ξέρουμε σε με τι μελωδίε τα τραγουδούσε. Λοιπόν, θα διαβάσετε στο βιβλίο μια θεωρία που προσπαθεί να δείξει, ελπίζω πιστικά, ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η επιλογή των μελωδιών, των δάνοινων μελωδιών, ε, με τις οποίες επιδίωξε, να αρχόντας τα πλήματά του, από στόμα σε στόμα, τραγουστό στόμα σε στόμα, μπορεί να σπεραίως ε, στην Ευρώπη Ισβακάκη. Ένα δεύτερο παράδειγμα, ένα ελερός, ε, Άνω στο κεφάλαιο, η μουσική μεταρρύθμιση του Καπούδιστρια. Θα δείτε ε, κυρίω με βάση αρχιακό υλικό, σχεδόν αποκλειστικά με βάση αρχιακό υλικό, κάτι εντελώ ξεχασμένο, κάτι το οποίο δολοφονήθηκε μαζί με τον Ιβερνίκη. Mm. Ότι ο Καπούδιστρια είχε βάλει ανάμεσα στι άμεσες προτεραιότητε του, αναλαμβάνοντα τα, τα νέα τα καθήκοντα, τα καθήκοντα δηλαδή του. Ε, της ε, του κυβερνήτη τη νεοσύστατη του κράτου, ανέλαβε, ε, που, ε, θέλησε να μεταρρυθμίσει εντελώ την εθνική μουσική. Να βγάλει εντελώ από τι εκκλησίε τη η μουσική τη βλέπουμε σήμερα, και όπω τη βλέπουμε στην αρχή, και να την αντικαταστήσει με ένα ήχο ε, κατά τον ορθικό τρόπο. Το σημαντικό δεν είναι. Είναι σημαντικό είναι προβράσιμο ανομικό τόπο που εκπαιδίωσε να κάνει, εκπέδευσε έναν κυρικό λάσπαλο ε, έλληνα ε, στη Ιωσία, τον έφερε και τον διώθησε λάσπαλο στα δύο κυριότερα από τα κοδησιακά σχολεία, στο, στο κεντρικό σχολείο και στο, στο, ζωή, στο σχολείο του σχολείου του Ιψείνου, και ε, ο άνθρωπος φαστός ε, συνδημιούργησε μάλιστα μια παιδική χροδεία και μια παιδική ορχή σαν χόρδο. Μιλάμε για το 1.825 ε, Το σημαντικό, πιστεύω, το ακόμηπο σημαντικό είναι ότι ήταν στις άμεσες επιτελέοντες. Δηλαδή αυτός μάτωρος που φέρνει να ένα στα χώρια του ένα καινούριο κράτος από το μηδέν, φρόντισε από την πρώτη στιγμή να μεταρρυθμίσει τη μουσική του. Ε, θα διαβάσω και λοιπόν στο βιβλίο τα καθέκαστα και Ελπίζω να έχω ε, δίκιο με τα συμπεράσματα και τους λόγους του πληροκαδούδης mm. προχώρησε σε αυτή τη μεταμείνηση. Οι mm. λόγοι δεν είναι ότι ήταν ένας ε, και κυριαίος ε, ε, που ζούσε στο ιστορικό και θέλησε να φέρει ακούσματα απ' έξω εδώ. Ε, είχε πολύ αμεσότερα πράγματα. <laughs> να, να, να τα βγάλει μπέλα, ακόμη, ακόμη και αλλία και, και της πατάκας όπου περαθένει. Ε, δεν ήταν λοιπόν το πραγματικό του βούσκο που υπαγόρευσε αυτή την ευχαρίστηση, αλλά θα το διαβάσω στο βιβλίο. Ε, αυτό το παράδειγμα δείχνει ακριβώ την, την ε, δύναμη που είχε η μουσική στην ελληνική κοινωνία. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι το ε, Ιώταμα Μάρκο Μπότσαρη του Μπάρκου Καρέρ. Ο Μάρκο Καρέρ ήταν ένα από τους συθέτες, τους εθελισσίους συθέτες, οι οποίοι ε, στον πρώτο μισό και στα μέσα του 19ου αιώνα γράψανε ε, όπερα με δίωρα τον Μάρκο Μπότσνερ. Αυτό στο οποίο διαφέρει αυτή η όπερα ε, οφείλεται σε ένα κοινωνικό και πολιτικό και στρατιωτικό αιώνο στην Επανάσταση Σπίτης, το 1866 νομίζω. Ναι, το 66. έξι. Στη δεύτερη παράσταση της όπερας είχε σημείο το εξή, Είχε κασπάσει η εξέγερση των και στην Ελλάδα είχε και μια εταιρεία η οποία μάλλον με για να ενισχύσει ε, την, ε, την επανάσταση της Λύτη. Μιλάω την επανάσταση για το, για το πρώτο κίνημα που είχε την ανακοίνατρη της... Ε, ε, βο... Με, τη, ενός της μοναστικής, ε, κλπ. Από τις διάφορες ανακοινάξεις οι νησές ίσως είναι μυθέσματα, αλλά αυτοί ήταν πραγματικά δραματικά ε, αληθινοί. Ε, αυτοί οι άνθρωποι εγώ θέλανε εμείς να εγράψουν ο εθεροντές να πάει να πολεμήσουν αντίως του Ωντούπον υπέρ της απελευθέρωσης της Κρήκης. Ε, είχε έρθα λοιπόν η εταιρεία αυτή μία ένα μεγάλο ε, κέντρο του ελληνισμού μετά την Επανάσταση, που ήταν η Ερμούπολη. Ε, η Ερμούπολη όμως είχε και ένα θέατρο, χρόντισαν αμέσω να χτίσουν ένα θέατρο ε, όπρας. Φιλοξένησαν λοιπόν τον Μάρκο Μπότσελ του Καρέρ, Μετέφρασαν ένα μεγάλο μέρος του Λιμπρέτου στα ελληνικά. Ενέταξε ο Καρέρ ε, το περίφλουμο... Ένα τραγούδι, το οποίο ήρθε γράψει του που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και είμαι σίγουρος ότι η νησή του, σε αυτήν την νέσγα, νομίζω ότι είναι δημοτικό, το «Εγέρα σαγορές παιδιά», το οποίο είναι σύνθεση του Καρέρ, το ενέταξε στην όπερα και η όπερα αυτή είναι εθνική. Πήγαιναν οι, οι Έλληνες, παρακολουθούσαν την παράσταση, ενθουσιάζονταν και πήγαιναν και γαφώς οι αεροθελοντές έπαιρναν το πλοίο και κατέβαλαν στην πολιτική τα κοροϊδία. Δείχνει παραδείγματα από την Ευρώπη και στην Ιταλία βεβαίω όταν έγραφανε το «δέν» με τελείες ανάμεσα στα γράμματα. Βιτόριο Εμμανουέλ, ρε» δει Τάλια, Βρυτορ Εμμανουήλ βασιλιάστης. Τη Ιταλία, το κίνημα της περιθέρωσης των Ιταλών εναντίον των, των Αυστριακών ε, ε, των, της καταρχήν των Αυστριακών, έχουμε άπειρα παραδείγματα, αλλά πολύ χαρακτηριστικό συνέφη στην Ελλάδα την ίδια εποχή. Ε, νομίζουμε καμιά φορά ότι είμαστε μία μικρή χώρα. Εγώ έχω ονομάσει μεταξύ νομορρό και αστείου το φαινόμενο αυτό, ε, δεν είμαστε φτωχοί σήμερα. Μπορεί να έχουμε περάσει ε, περιόδου που ενδεχομένω και σήμερα να είναι μια τέτοια περίοδο του εντάξει. <laughs> αλλά υπήρξαν και περίοδοι που η Ελλάδα ήταν μια ισχυρή, μια καθαρή δύναμη και όχι μόνο σταθερικά, αλλά και πολιτιστικά. Έχω βρει ένα ένας μεγάλο ήρθε και κατέγραψε για πρώτη φορά, ξενώντας ε, μελωδίες τις οποίε θεωρούν σε λαϊκές, μάλιστα τι λέει ποπηλαίερος. Δεν είναι δημοτικές, κακώ πιστεύουμε, θα ότι είναι δημοτικές. Ήτανε οι, οι ελαφρές οι μελωδίες δημοκρίες, <κυρίως> ανάμεσα στις οποίε είναι και πολύ μωστά πράγματα, α πούμε ως το καράβι ένα από τους χιώμενες μαχούλες του δυο, εντάξει, ε, αυτό το, αυτή η συλλογή την οποία εξέδωσε το 1956, ας πούμε να το κάνουμε Το 1896, το 1896. ήταν αυτός, από τη Βρετάνη. Ε, το εξέδωσε το 1876 και είχε πολύ μεγάλη απίχθηση. Τόσο μεγάλη απίχθηση, ώστε επηρέασε, επηρέασε ε, ταθονιστικά ε, την Ρώση. Εθνική μουσική που αναπτυσσόταν τότε. Ε, δύο από τα πρώτα έργα ενός από τους πρωταγωριστές της Ρώσκης Εθνικής Σχολής είναι βασισμένα σε ελληνικά τραγούδια από αυτή τη συλλογή. Αλλά όχι μόνο θα τα διαβάσω στο δεύτερο τόνο. Πραγματικά ε, έφερε την επανάσταση σε πολλά και επηρέασε την τόπη την στροφή της Ευρωπαϊκή μουσικής. Αυτά που Θεωρούμε εθνικέ φωνέ και λοιπά, Οφείλονται σε ένα παράδειγμα. Επιμέρου παράδειγμα. Πρόημο που ήταν η Ελλάδα. Τελειώνω με αυτά. Μακρυγόρισα. Με συγχωρείτε. Συγχωρείτε για τον αθουσιασμό μου. Ε, είναι είναι αθουσιασμό ενό ανθρώπου που βρήκε πραγματοσύνη εδώ και αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Γεννήθηκε στο μυαλό του Χάρι και πριν από πολλά χρόνια, όταν τη δεκαετία του '80, είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό που λέμε έντεχνη σε αυτά που λέμε και στην Ελλάδα. Η δημιουργία του τμήματος μουσικών σπουδών του Βιονίου Πανεπιστημίου πριν από 30 χρόνια και το θεμελίωσε ο ίδιο, έδωσε την κυρία τη καλλιέργεια τη έρευνα γύρω από αυτή τη uh, μουσική. Ε, έτσι, η δημιουργία τη περιοδική έκδοση Μουσικό Ελληνομνήμων που εξέδεται το Ιώργιο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια νέο Μουσικό Ελληνομνήμων mm. που εκδίδει πλέον το κέντρο ερευνών και τεκμηρίωση του ΟΔΕΑΦΝΟΝ, που επίση έχει γυρίσει ο Χάρη Καρδδάκη, ένα ερευνητικό κέντρο στο εσωτερικό του ΟΔΕΑΦΝΟΝ, <coughs> ε, όπω και πλήθο μελετών και εργασιών και διδακτορικών που έχουν εντωμεταξύ γίνει, έχουν αποδείξει. Ότι η ελληνική μουσικολογία είναι έτοιμη να αναλάβει το έργο μια τρίτομη ε, και συλλογική ιστορία που έχει βγει στη νεότερη Ελλάδα. Και αυτό διότι πλέον έχουν καλυφθεί μεγάλα ελληνικά κοινά, ότι είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν μείνει έξω από την ιστορία. Ε, σε 2.000 περίπου σελίδε που είναι οι τόνοι, δεν χωρούν όλα. Ελπίζουμε αυτό να είναι μόνο η αρχή. Και έχουν ανατραπεί διάφοροι μύθοι. Χάρη στην αρχαία έρευνα, που θέλω να γνωρίζω ότι είναι πλέον παρελθόν, ο πιο ο βασικότερο από του οποίου είναι ο μύθο που, που μου λέει πω στον τόπο αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει παράδοση τη λεγόμενη ένδειχνη χρυσή μουσικής. Και βέβαια η Ερμπούρη είναι το, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που καταρρύπτει εντελώ αυτό το μύθο. Έτσι πλέον έχει ήδη η ώρα να πάρουμε τη μουσική στα σοβαρά και αυτή τη φράση με το κείμενο του χάρη της για τον ελληνικό διακρισμό που βρίσκεται στον πρώτο τόμο ε, παραπέμοντας έναν α, μελετητή των, α, των γάρων υποτιστών που πήραν, ήταν η πρώτη φιλόσοφα που πήραν το εμφυσκή στα και ε, πιστεύω ότι με αυτή την έκδοση, ελπίζω mm. ότι με αυτή την έκδοση τα πράγματα θα αλλάξουν σίγουρα λίγο από την... I didn't the microchip 62, με την έκδοση του Όδωναν, ο δεύτερο είναι από το 1862 μέχρι το 1919 και ο τρίτο από το 1919 μέχρι το 2000. Οι επιμελητέ είμαστε τέσσερι, ο Χάρη Τσαμποντάκη με δε οποίο σχεδίασε ούτω ή άλλω και αυτή την έκδοση, ο Πάνο Βλαγόπουλο, ο Κώστα Καρδάνη και εγώ, όλοι άνθρωποι του Ιωνίου Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου Ελληνική Μουσική. Να σημειώσω εδώ και στον νέο μα κόλυμα έχουν γίνει κάποιε μελέτε για την Αρμόπολη, οι οποίε, όπω μα είπε και ο Χάρη, πολλέ φορέ λειτουργήσαν ω βάση για την έρευνα για το βιβλίο, επιτρέψτε μου να αναφέ... τι αναφέρω. Στο τέχο 2 υπάρχει ένα παραδοσιακό φαινόμενο που ανέμενε στη Σύρο και στην Πάτρα 19ο αιώνα. Στο τέχο 3 είναι ε, ο το Περδοσιακό Ταζαμπάνι. Στο τέχο 3 από τον περδοσιακο ταζαμπανι στο τεχο 3 ένα κείμενο του <Καλίως> Χαρισαγωδάκη, με τον που ήταν πολύ περήφανο γιατί τη μουσική στην πολύ και ιδιαίτερα για τι τάσει τη Εκκλησία. Πολύ ενδιαφέροντο κεφάλαιο στο ιστορικό τη Ιστορική μουσική η Ερμόνη, όπω πολύ ενδιαφέροντο κεφάλαιο και στα πάντα. Και ένα κείμενο του Αρμίλια Κοντονού, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, νομικό αμάρτημα των Αρμίλια, ήταν ο Σαν Κώστασίδη του 1894, μια πρώτη επισκόπηση. Ένα έργο που βρέθηκε εδώ στα γερμανικά του κράτου. Το οποίο ε, αναδεικνύει και την εκτό θεάτρου και τη του ένα άλλο φάιλο. Και στο τέλο, θα σα κείμενο για τον Τιάννη Φωστάνο, ε, το ε, ένα τεράστιο του καθηγητή του Εκτελεστή ένα τεράστιο κεφάλαιο τη έρευνα, για το οποίο θα έχουμε και στη συνέχεια. Η σημερινή εκδήλωση, ε, ούτω ή άλλως,